Και φίλοι του Πλατεία Ρέτζιο, καλώ στην ε, ηλεκτρονική αυτή συνάντηση. Ε, είμαι ο νυχτερινό τύπο, ασφαλώ βρίσκεστε στο Πλατεία Ρέτζιο, και αυτή είναι μια δεύτερη απόπειρα να προσεγγίσουμε ένα τεράστιο θέμα που θα ρωτήσω πλήθο εκπομπών θα θα στεκόντουσαν ικανέ, έστω ακροθυγώ να πλησιάσουν το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, όντα ε, τολμιρί και θρασί συνάμα, θα ασχοληθούμε και απόψε με τη σχέση ανάμεσα στον έρωτα και την επανάσταση. Αφορμή πρέπει να ομολογήσω. Στάθηκαν διάφορες φωτογραφίες από τις ε, σχετικά πρόσφατες διαδηλώσεις στην Τουρκία, την Ισπανία και αλλού, όπου απαθανατίζουν ζευγάρια μέσα στη φωτιά της σύγκρουσης να αγκαλιάζονται, να χορεύουν, να φιλιώνται. Η σύνδεση που επιχειρούμε ανάμεσα στις δύο αυτές εκφράσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας δεν κρύβω πως με οδήγησε αναπόφευτα στην αρχαία ελληνική γραμματεία, αλλά και στη σύγχρονη, ας πούμε, στον μεγαερωτικό καβάφι. Ε, ας ακούσουμε λοιπόν Έχω επιλέξει απόψε τραγούδια ε, Που περιέχουν Τους ποιητές Με τους οποίους θα ασχοληθούμε Σήμερα Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Αν η μισή μου καρδιά γιατρέ, Εδώ πέρα που κατεβαίνει προς το κίτρινο ποτάμι Ελλάδα, γιατρέ, την Ελλάδα του φεκίσατε. Κυριεστερα γιατρε την καθαβειγί, την καθαβειγί γιατρε με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα. Και γιατί ρε, πε. Υπότιτλοι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 Για τερέ την κάθε αυγή, Τι γαθε αυγή για Με τα χαράματα, πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα. Του φεύγει η Γι'στερα την κάθε αυγή, Με ένα τσιγάρο στο χέρι και το νυχτερινό καφέ. Ε, είμαι πάλι κοντά σας Πρέπει να δηλώσω Ότι όπως και η προηγούμενη εκπομπή Και αυτή η εκπομπή ε, Παρόλο που είχα σκοπό από καιρό Να την πραγματοποιήσω Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία Δεν υπάρχει γραπτό κείμενο Το μόνο που έκανα ήταν να συγκεντρώσω Κάποια τραγούδια ε, την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή, αναφέρθηκα και διάβασα αποσπάσματα από του Τάσου Λιβαδίτη, του μεγάλου μας και του Χρόνιμίσιου. Δύο ανθρώπων που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην Επανάσταση και όμως παρέμειναν τόσο ερωτικοί. Σήμερα, μάλλον και εφόσον όλα πάνε πρίμα κατά πώ λένε ναυτικοί, θα, θα ακούσουμε μελοποιημένη ποιήση τριών μεγάλων κατά την ταπεινή μου άποψη. Λόρκα, Ναζίμ Χικμέτ και Πάμπλο Νερούντα. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως μου διαφεύγουν άλλοι σπουδαίοι ποιητές με την επανάσταση μέσα τους που ύμνησαν τον έρωτα όπως δεν μπόρεσαν πάλι κατά την ταπεινή μου άποψη να το κάνουν ποιητές που τους θεωρούμε ερωτικούς. Ε, κατά τα άλλα <coughs> τι ήταν άραγε ε, αυτό που ξεχώρισε αυτούς τους ανθρώπους να δώσουν στον έρωτα αυτή τη δίκαιη αξία τι οδηγεί τα ζευγάρια αυτά που ανάμεσα σε φωτιές και δακρυγόνα νιώθουν την ανάγκη να ερωτευτούν αυτό τον τρόπο του πάθους θα προσπαθήσω να απαντήσω κάποια στιγμή χωρίς ε, να είναι και σίγουρο ότι θα τα καταφέρω ε, ας πούμε έρχεται στο ΝΟΜΟ τώρα ο μέγιστος των αναρχικών θεωρητικών και όχι μόνο Μιχαήλ Μπακούνιν η ερωτική του ζωή είναι ένα έπος από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε και θα μπορούσαμε ίσως να ασχοληθούμε με παρόνιες περιπτώσεις επαναστατών όμως επέλεξα τους ποιητέ διότι αυτοί βρήκαν έναν τρόπο να αφήσουν παρακαταθήκη σε μας τη σκέψη τους αποτυπωμένη ε, στο χαρτί πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι πριν από αυτό να σας πω ότι μπορείτε να καταθέσετε την άποψή σας τι συμφωνίε σας ή τι σας στο chat ε, του σταθμού, στο πλατεία Radio Listen to My Radio ε, και μπορούμε ίσως και να συζητήσουμε θα μου πεις τώρα, νυχτερινέ, Παρασκευή βράδυ, 12.48 η ώρα, ε, ποιος σε ακούει. Δεν έχει σημασία, εάν κάποιος ακούει και θέλει να επικοινωνήσει, είμαι εδώ, μπορούμε να συζητήσουμε ακόμη οτιδήποτε άλλο. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που προφανώς και αυτό είναι, πρόκειται για μελοποίημενη υποίηση. Έτσι, πάμε. Τα στεκί μουσική με μη. Μέσα του ποταμιού τη οχθέ γι' έσταστη για τι γλολίτσε. Από εδώ τα πεθαίνουν τα κλαριά. Κι έσταστη για Λολίδας, από ευρωτα πεθενού, τα κλαριά. Από ευρωτα πεθενού, τα κλαριά. Από ευρωτα πεθενού, τα κλαριά. Δαΐ. Πάνω του μααρτή τα γοπήριηκε νου συλολή τα τό κορμή με ναδους και γλιφό μεερό ρου συλολή τα τό άρθους και γλυφό νερό. Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά, από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά. Από πιωτό κι ασύνει. Λαμπία μέσα από τι τέλειε. Αζύνια, πόδια αποτάς πραποδιασού τρέχε από τα και από τα σπραπόδια και από τα κλαρικά, από ευρωτά τε τα κλαρικά, από ευρωτά τα κλαδιά. Από ενώ τα πεθενούν τα Είναι ο έρωτα επαναστατική πράξη, η ανασχόληση με τον έρωτα, μα απομακρύνει από το πολιτικό όν που εμπεριέχουμε ο Μηχάλη Κατσαρό. Είναι κάθετος. Μένθετε δε τον μεγάλο λιβαδίτη. Γράφει, πάψε τους σύνους σου αστέπιοι η Έλληνα λιβαδίτη, για έρωτες σπίτια και ηρεμία, όσο ανθρώπινα κι αν είναι. Έλα μαζί μου. Μίλα για μια τεράστια σύγκρουση της εργατιάς, μαρχόντους. Ατσάλωσε την τόση θέλησή της. Πάψε τους θρήνους σου. Αυτό είναι από το, το πείμα «Μέρες του 1953». Να μου επιτραπεί να μην συμφωνήσω με τον αγαπημένο κατά τα άλλα Κατσαρό, ε, που δεν ξέρω αν γνωρίζετε και την ιστορία. Ο Μιχαλής Κατσαρός δούλευε στην ε, κρατική ραδιοφωνία τον καιρό που ήταν κάποια βασίλισσα εδώ τώρα, δεν θυμάμαι πια, ε, και αυτός ε, είχε αναλάβει την ευθύνη να, να μιλήσει στο ραδιόφωνο και να περιγράψει μία τελετή όπου η βασίλισσα έβαζε το χέρι της μέσα στη λιωτήδα και τραβούσε τα ονόματα ε, απόρων κορασίδων τα οποία και τα πρίκησε. Περιγράφοντας ο κατσαρός λοιπόν... Αντί να πει και τώρα η Βασιλομήτωρ βάζει το χέρι της στην πλειοτήδα, ε, εκ παραδρομής είπε βάζει το χέρι της στην πλειοτήδα. Ε, εννοείται βεβαίως ότι απολύθηκε. Ε, βασανίστηκε και γι' αυτό και διώχθηκε όλη του τη ζωή. Και έτσι έμεινε πάντοτε στο περιθώριο κτλ. Αυτό περιπτώντας έτσι λιγάκι για το Μιχάλη Κατσαρό. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι δεν συμφωνώ με τον κατσαρό σε αυτό που έγραψε για το λιπαδίτη αλλά περισσότερο συμφωνώ με τον Τσεγκεβάρα που έλεγε ότι με κίνδυνο να φανώ γελίως θα πω ότι αληθινός επαναστάτης οδηγείται από ένα μεγάλο αίσθημα αγάπης είναι αδύνατο να σκεφτεί κανείς ένα αγνήσιο επαναστάτη που να του λείπει αυτή η ιδιότητα Απ' τη μεριά μου τώρα ξέρω πως οι εξουσιαστές αποδιοργανώνουν τον έρωτα. Το βλέπουμε παντού γύρω μας. Από προσανατολίζουν τις σχέσεις. Ευγνουχίζουν τους ανθρώπους προσφέροντας δουλειά, τάχα χρήσιμη για την επιβίωση, ε, να μην είσαι άνεργος, αλλά ούτε και εργαζόμενος, να είσαι ας πούμε απασχολούμενος ή ε, επιδοτούμενος πάνε να πει να μην παράγεις έργο να μην σκέφτεσαι να μην δημιουργείς και δημιουργία σημαίνει έργο που απευθύνεται στο Δήμο στην κοινότητα δεν πρέπει να ερωτευτείς να ελπίσεις να αγωνιστείς, να ζήσεις το σύστημα σε θέλει μας θέλει θεατές των πρωινάδικων, των σκανδάλων της δίθεν ενημέρωση. Δεν συμφέρει το σύστημα, η δέσμευση, η ρίζα, η ταυτότητα και τελικά ο έρωτας. Όταν δεν έχω λόγους να αγωνιστώ, είναι ικανός μόνο να, να καταναλώνω, να χειραγωγούμε και ούτω ή να μένω σκλάβος στο καπιταλιστικό παζάρι. Ε, κάπου εδώ πέρα έχω ένα ε, κείμενο, ένα μικρό κομματάκι θα σας διαβάσω του Αλέν Μπαντιού από το Ελόγκ Δελαμού το εγκόμιο του έρωτα Γράφει λοιπόν ο Μπαντιού Ο έρωτας ως συμβάν και διαδικασία αλήθειας συνιστά κάτι που υπερβαίνει τη μαγεία της συνάντησης χωρίς ωστόσο να την υποτιμά Δεν ταυτίζεται με τη στρατηγική αγήνηση του Δον Ζουάν Απαιτεί δέσμευση, καθημερινή δουλειά και πίστη, για να μετατρέψει το τυχαίο, τη συντοματική συνάντηση σε πεπρωμένο. Δεν είναι μια ψευδέστηση που συγκαλύπτει την επιθυμία αναπαραγωγής, ούτε μια διαδικασία αυτογνωσίας μέσω της απόλαυσης και διά του άλλου. Και δεν είναι πάντα μια διαδικασία ειρηνική. Έχει βίαιες συγκρούσεις, αληθινά βάσανα, περιορισμούς, χωρισμούς, δράματα, φόνους ή αυτοκτονίες εκεί ίσως πατάει και η προπαγάνδα ενός έρωτα ασφαλούς χωρίς ρίσκο όμως η αλήθεια δεν μπορεί να κατασκευαστεί στην ασφάλεια ενός συμβολέου πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι ενός ε, ποιητή μεγάλου ποιητή θεωρώ του Νίκο Καβαδία όπου το αφιερώνει στον μεγάλο ερωτικό ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και ο Καβαδίας πρέπει, θα σας πω μάλλον μετά, σας ακούσουμε πρώτα το, το τραγούδι αυτό που είναι αφιερωμένο στον Λόρκα. Για μια στιγμή το πολερό και το βαθύ πορτό, καλή σου μέσω φόρη. Αυγούστο ήταν δεν ήταν που Τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι, Αντιερέ παγιενάντου, του ανερέ. Οι γαλέρες του θανάτου στο ρογοτύσιαντριχιά σαν τα παιδιά κοιλέρο σελιά σε ακαμάτης στα καμνάτου τα βρω πικάσω ρουφούν η και στα του φελλιατό σάπιζε το μέλι. τραβερσώ από πορεία προ το βοριά Τραβά μπροστά, ξοπίσω. Εμεί και εμεί εμέλι. Κάτω από τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές Και φίτροναν μικροί σταυρί στα περιβόλια. Από μένα οι αγκαλιές, τότες που σεφέραν φεραν στην πόλια. Ατζήγανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαύρι τάνικο σπουτί το πορφυρό. Τον τοίχο και Κεσαριανής μας φέραν από πίσω Κι σαν έναν να ψηλό σαν το σωρό Κοπέλες από το, απ το δίστομο φέρτε νερό και ξίδι Κι πάνω στη φοράδα σου δεμένο στα βροτά. Συρεγιά κινω το στερνό το παταξίδι μέσα από τα διψασμένα τη χώρα, πια τα νύχτα. Βάρκα του βάλτου ανάστροφη φταίνει δίχω καρένα. Συνεργά που σπουδάζουν σε γύφτινη σπηλιά, σμαρικόρα κι να απέταν στην έρθια. Παρθένα, και στο χωριό να υλιάζουνε τη νύχτα ευτάσκια. Παρθένα με τον δύρο μεσοφόρη της μοναξιάς Παρθένα ανοιχτεί σαν μια τεράστια καμανούλα. Αυτός είναι ο, ο Λόρκα. Αλλά πριν να σας πω για αυτόν, να πω ότι ο Καβαδίας έμεινε πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής της Επανάστασης. Παρόλα αυτά, ε, ε, με την είσοδο των ναζί στην Αθήνα, ο Καβαδίας εντάχθηκε στο ΚΚΕ, αργότερα στο ΕΑΜ, αρχικά στο ΕΑΜ ναυτικών και αργότερα στο ΕΑΜ λογοτεχνών ποιητών. Στην κατοχή δημοσίευσε και τα αντιστασιακά του πείματα, με πρώτο το Αθήνα 1943 ενώ το 1944 δημοσίευσε το πείμα στον τάφο του Επονίτη, το 1945 δημοσίευσε το Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, το οποίο και ακούσαμε, και το πείμα «Αντίσταση». Ε, λίγο πριν από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στο περιοδικό «Πανσπουδαστική», όπου αφιέρωσε και το πείμα του Σπουδαστές. Ε, χαμηλών τόνων στα ταξίδια συνέχεια και τα λοιπά. δεν είχε τη δράση ας πούμε ε, του Λιβαδίτη ή του Μίσχιου δεν πέρασε αυτά που πέρασαν εκείνοι ε, παρόλα αυτά μας έδωσε αυτό το εξαιρετικό ποιήμα για τον Λόρκα ε, για τον οποίο να πούμε ότι ο Φεδερίκο Ντελσαγράδο Κοραθώντε Χεσούς Γαρθία Λόρκα γεννήθηκε στο Φουέντε Κέρος στις 5 Ιουνίου του 1898 παρακάμπτω τα προηγούμενα του βιογραφικού του και διαβάζω από το βιογραφικό του κάποια πράγματα που νομίζω ότι έχουν μια αξία μετά από μια σύντομη αλλά γεμάτη ένταση παραμονής στην Κούβα η επιστροφή του στην Ισπανία του 30 συμπίπτει με την πτώση της δικτατορίας του Πρίμοντε Ριβέρα και την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Το 31 ο Λόρκα διορίζεται διευθυντής της εταιρείας Τεάτρο Ουνιβερσιτάριο Λαπαράκα. Αυτή η εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Υπουργό Παιδείας ανέλαβε την ευθύνη να διαδώσει τις θεατρικές παραγωγές στις πιο απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές της χώρας. Ο Λόρκα δεν περιορίζεται στο να διευθύνει, αλλά είναι και ηθοποιός. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδίας με το Λαμπαράκα συγγράφει τα πιο γνωστά του θεατρικά έργα επωνομαζόμενα ως Αγροτική Τριλογία, Ματωμένος Γάμος, η Γέρμα και το σπίτι της Μπερνάντα Άλμα. Ξεσπάει ο Ισπανικός Εμφύλιος. Ο Λόρκα αναχωρεί από τη Μαδρίτη για τη Γραμμάδα με σκοπό να αποχαιρετήσει τον πατέρα του. Ωστόσο, ο Λόρκα και ο κουνιάδο του, που ήταν και σοσιαλιστή δήμαρχο τη Γρανάδα, συλλαμβάνονται ενώ βρίσκονταν στο σπίτι των Ροσάλες παλεγγύτων φίλων του. Το ψιμέρωμα τη 19η Αυγούστου του 1936, στρατιωτικοί του πολιτικού κινήματο ΣΕΝΤΑ πυροβόλουν τον Καρθία Λόρκα λόγω των αριστερών φρονημάτων και τη ομοφυλοφιλία του και τον ρίχνουν σε ανώνυμο τάφο στην περιοχή Φουεντεγκράντε-ΕΝΤΑ. Δε Αλφακάρ στα περίχωρα του Βιθνάρ κοντά στη Γρανάδα ε, Δεν ξέρω αν έχω πρόχειρο το τραγούδι αυτό ε, που το έγραψε ο Πιθαγόρας Πυθαγόρα, ο ε, πιθανόν να το έχετε ακούσει νομίζω ότι είναι εδώ πέρα, δεν είμαι και σίγουρος θα, θα βάλω το τραγούδι ελπίζω να είναι αυτό και συνεχίσουμε Φερθώσαν γιατί το γελάστο το ποινικών αμπουγούλα στη Γρανάδα. Αυτό σε κέντα Αυτό ζωγράφιζε πουλιά και τρίνα στην κοιλάδα. γιατί τον σκότωσαν, γιατί το γελάστο τον πητή, αυγούλα στη γρανά. Αν γιατί το γελαστό, τον ποιτή μες του βυθνάρτο ρέμα κι αυτός ακόμα γελαστό, παρακαλά είναι αν αυτός το τελευταίο Ακούσαμε λοιπόν αυτό το εξαιρετικό τραγούδι σε στίχους του πυθαγόρα, όπου αναφέρεται βέβαια στο θάνατο του, του Λόρκα στην τολοφονία του, του Λόρκα και δεν χρειάζεται νομίζω ε, ακούσαμε προηγουμένως ε, πρίση του Λόρκα με, μελοποιημένη και επειδή για να μην ξημερώσουμε τέλος πάντων θα περάσω στον ε, επόμενο ε, ποιητή του έρωτα επαναστάτη ποιητή του έρωτα τον ε, Παύλο Νερούντα ε, Το Παύλο Νερούντα είναι φιλολογικό ψευδόνυμο του Νεφταλή Ρικάρντο Ρεγές Μπασουάλτο γεννήθηκε το 1904 και ήταν χιλιανός συγγραφέας και ποιητής θεωρείται ο σημαντικότερος ποιητής του 20ου αιώνα του απονεμήθηκε το 1971 το νόμπελ λογοτεχνίας αυτό προκάλεσε αντιδράσεις λόγω της πολιτικής του δραστηριότητας τον Απρίλιο ε, ε, πέθανε το 1973 και τον Απρίλιο του 2013 ακριβώς 40 χρόνια μετά το θάνατό του άρχισε η εκταφή του πτώματός του με σκοπό να διακριβωθεί. Εάν ο Νερούντα είχε πέσει θύμα δολοφονική επίθεσης ε, μάλλον τον δηλητηριάσαμε από πράκτορες του δικτατορικού καθεστώτος ε, Θα σας διαβάσω ένα από τα πείματά του ήταν εξαιρετικά ερωτικός ε, Θα σας διαβάσω λοιπόν ένα από τα πείματά του Ήστιχώς δεν θυμάμαι τον τίτλο του πείματος. Γυναικείο σώμα, λόφι λευκή, πόδια κατάλευκα. Μοιάζεις του κόσμου όπως μου δίνεσαι έτσι. Το αργασμένο κορμί μου άγρια σε και σου αναδύει τον ιό και λόγο από τις γέα στα έγκατα. Ήμουνα μόνος, κέριμος, σαν το τούνελ καλή ώρα. Με βλέπαν τα πουλιά και φεύγανε. Και μέσα μου όρμαγη νύχτα, πανίσχυρη και καταλυτική. Για να μην εγώ ζωντανός, έφτιαξα εσένα νεόπλο. Σε βάζα βέλος στο τόξο μου, στη φεντώνα μου πέτρα. Επέστη όμως της πληρονείς ο καιρός, κι εγώ σ' αγαπάω. Σώμα από χνούδι και από μουσκλια, και από άπλιστο γάλα και κρατεώ. Ω, τα αγγεία τους στήθους, ο, τα μάτια της απουσίας. Ω του εφηβαίου τα ρόδα, Ω εισιρτή και θλιμμένη φωνή σου, Σώμα της δικιάς μου γυναίκας, Υπήκος θα με πιστός των θελικιτρών τους. Δίψα μου πόθε μου ατελεύτηται, Αβέβαιε δρόμε μου, Σκούρες νεροσυρμές, Όπου η δίψα αιώνια ακολουθεί, Κι ο κάματος ακολουθεί, Κι ο καημός ο απέραντος. Θα βάλω ένα τραγούδι ακόμη, πάλι σε του Καβαδία, έχει τη δοξαστική του απόψε και θα επανέλθω με τον επόμενο ποιητή που θα πούμε δύο πράγματα για αυτόν απόψε. Πια τσιγκάνμα ω την ελεφάντα μοραγκάνμα. Πανίδερμα την Απ' τη βαβυλώνα, κουτάς μάτι του κυκλώνα Και αν κάποια τσιγκάνα, πώς ένεφα τα μοραγκάνα Σκουριά πυρόχρωμη στι μήνες του σινά Τρέφεται από μας και μας σκοτώνει Πουθέρχεσαι απ' τη βόβηλώνα που το μάτι του κυκλώνα να αγαπάς κάποια τσιγκάννα Πώ τη λένε θα φάτα Για το τέλος ε, Άφησα έναν άλλο μεγάλο ποιητή του έρωτα τον Ναζίμ Χικμέτ. Ε, είχε βγει και ένας εξαιρετικός δίσκος κάποια στιγμή, με πίση των Ναζίμ Χικμέτ και Βόλφ Μπίρμαν, τα πολιτικά τραγούδια, και νομίζω με μουσική του Μάνου με Λοίζου, με εξαιρετική πίση και φυσικά όλη αυτή τη μαγεία του Λοίζου. Ε, ο Ναζίμ Χικμέτ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1902 ε, Πέθανε στη Μόσχα το 1963 Τούρκος ποιητής και δραματουργός Τα έργα του μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες Υπήρξε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Τουρκίας Και πέθανε στη Μόσχα όπως είπαμε από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 69 ετών επηρεάστηκε από τον Μαγιακόφσκι και πολλά από τα πήματα του μελοποιήθηκαν από τον γνωστό συνθέτη Ζουλφού Λιμπανελή ε, Είπα προηγουμένως ότι μελοποιήθηκε μελοποιήσε ο Μάνος Λοΐζος αλλά πρέπει να ξεχάσουμε και το θανό ο Ο Ιρμαζίμ ανέκτησε μετά θάνατο με Υπουργικό διάταγμα, την τουρκική υπηκότητα που του είχε αφαιρεθεί το 51 εξαιτία των πολιτικών του πεπιθύσεων. Λοιπόν, πάλι νομίζω, επειδή λέω νομίζω, διότι το πρόγραμμα εδώ πέρα του ελληνικού τύπου του βγάζει με κάτι καραγκιωζάκια, α πούμε, γράμματα και δεν μπορώ να διακρίνω, αλλά νομίζω ότι αυτό το τραγούδι που έχω εδώ στη λίστα. Ε, είναι μελοποιημένη πίση του Hikmet Πάμε να τα ακούσουμε, είναι ένα πολύ μικρό και πολύ όμορφο τραγούδι Τα πιο μορφά παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα. Τι πιο μορφέ μέρε μα δεν τι έχουμε ζήσει ακόμα. Και αυτό που θέλω να σου πω: Το πιο μορφό που πολλά δεν στοχωπή. Λοιπόν, Φίλε και φίλοι ε, ακούσαμε αυτό το όμορφο τραγούδι ε, ο Ναζίμ Χικμέτ ε, έχει γράψει πολύ όμορφη ποίηση ε, μπορείτε ας πούμε να διαβάσετε το μόνα δίμου μου που την απόδοση την έχει κάνει μάλιστα μάλιστα ορίτσος όπου λέει κάπου γυναίκα μου Μελισά μου με τη χρυσή καρδιά Μελισά μου με τα μάτια πιο γλυκά από το μέλι Τι κάθισα και σου γράψα Προζήτησαν το θάνατό μου ε, Και στο τέλος λέει Και μην ξεχνάς πως η γυναίκα ενός φυλακισμένου Δεν πρέπει να έχει μαύρες έκνοιες Προσπαθεί να παρηγορήσει τη γυναίκα του Ενώ υποτίθεται το ότι έχει καταδικαστεί σε θάνατο κτλ Λοιπόν, παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι ερωτικός το ερώτημα λοιπόν είναι πως ε, συνδέεται ο έρωτας ε, με την επανάσταση <coughs> ε, η αίσθησή μου είναι ας πούμε σκεφτόμενος ότι γιατί είπα για παραδείγμα για τον ε, Καβάφη ο Καβάφης ε, αυτό που κάνει είναι ότι τους ήρωες των ποίημάτων του, τους σκοτώνει όλους νέους. Πεθαίνουν νέοι τέλος πάντων. Ε, διότι ε, αυτό που αρνείται, δεν, δεν είμαι σίγουρος ότι αρνείται, αλλά τέλος πάντων αυτό που αποστρέφεται ο ποίητής είναι η, το γύρας, το επερχόμενο γύρας, ...και βεβαίως ο θάνατος. Ε, και οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν... ...πως είναι ευτυχής... ...όποιος πεθαίνει νέος. Ε, προσπαθώ στην πραγματικότητα... ...να συνδέσω... Τον, ...το θάνατο με τον έρωτα. Νομίζω ότι ήδη έχει συμβεί αυτό το έχουν κάνει άλλοι πιο ειδικοί από μένα. Ε, στον έρωτα, για παράδειγμα, ε, τη, τη στιγμή της ολοκλήρωσης του οργασμού, αυτό που μας συμβαίνει είναι ότι χάνουμε ε, τη συνείδησή μας. Δηλαδή, κάποια στιγμή χάνουμε τον έλεγχο. Αυτό περιγράφεται ως ένας μικρός θάμητος. Ε, έτσι λοιπόν με κάποιο τέτοιο τρόπο και η ψυχανάλυση προσπαθεί να συνδέσει τον έρωτα με το θάνατο Άρα όταν ερωτεύομαι, όταν παλεύω για τον έρωτα Αυτό που κάνω είναι να αντιστέκομαι στο θάνατο Ο θάνατος είναι η, η μόνη δεδομένη αλήθεια Ξέρουμε ότι, τέλο πάντων, υποθέτουμε ότι η λέξη αλήθεια προέρχεται από το στερετικό α και τη λήθη. Ε, κάτι δηλαδή που δεν εμπίπτει στη λήθη. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μοναδική αλήθεια που γνωρίζουμε όλοι οι άνθρωποι. Ε, και γι' αυτό οι άνθρωποι που δεν επαναστατούν, που δεν ερωτεύονται κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη είναι λιγάκι σαν ζωντανή νεκροί, ε, εν πάση περιπτώσει δεν θα σας κουράσω άλλο νομίζω ότι έχει μια αξία αυτή η σύνδεση που προσπάθησα να κάνω και για να σας καληνυχτήσω θα σα διαβάσω ένα πείμα της αγαπημένης μου Κατερίνας Βόγου, μιας επαναστάτριας ποιητρίας, που εντάξει η επανάστασή της ήταν ιδιαίτερη λίγο προσωπική, όμως ε, μας έχει συντροφεύσει όλα αυτά τα χρόνια με την ποιησή τη και νομίζω θα μας συντροφεύει. Θα συντροφεύει και άλλες γενιές μετά από μας. Θα σας διαβάσω λοιπόν το πείμα της Γόγου. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε σπιτιών. Εξάρχια πατήσια με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχι, πλασιά και κυκλοπεδιών φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνείς σε καμπαρέτης ζήνονος, Επαγγελματίες επαναστάτες Παλιά τους τρίμωξαν Και τα κατέβασαν Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα Στις ταράτσες παλιών σπιτιών Εξάρχια, Βικτόρια, Κουκάκι, γκίζι Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια συντερένια μανταλάκια Τις ενοχές σας Αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια, σημάδια αποκάφτρες, περίεργες ημικρονίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφιλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, το τηλέφωνο, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, το στενοφόρο, κανείς, κάνουν ότι ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί, Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας οι φίλοι μου. Αυτή λοιπόν είναι η Κατερίνα Γόγου που είπαμε ότι θα μας συντροφεύει για πάντα. Και για το τέλος θα ακούσετε για λίγο το μελοποιημένη ποιήση του Πάμπλο νερούντα από τον Μίκη Θεοδωράκη και θα ακούσετε το Λα... La πως λέει δεν ξέρω πως διαβάζετε στη γλώσσα τους τέλος πάντων μιλάει για το για μια εταιρεία τη United Fruit πως λεγότανε αυτή που δημιούργησαν στις χώρες στη Λατινική αμερική τις ε, μπανανίε ε, και έχει, έχει αξία να βρείτε αυτό το ποιημα και να το ακούσε, να το διαβάσετε. Θα βάλω να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, θα ακούσουμε μετά το ηχητικό του τέλους της εκπομπής και θα συνεχίσει ο σταθμός βέβαια, 24 ώρες, 24 ώρου, με διάφορες μουσικές και εκπομπές σε επαναλήψεις. Να σας ευχηθώ ένα όμορφο, ερωτικό και επαναστατικό Σαββατοκύριακο. Καλώς σας